Στοιχη 10-14. Ευχέ και χαιρετισμοί. 10. Ο δε Θεό που είναι η πηγή πάση δωρεά και σα εκάλεσε δια του Ιησού Χριστού ει την ενουρανή σεόνιον δόξαν, αφού επε λίγων χρόνων υποστείτεν πρόσχερα παθήματα και θλίψει, αυτό θα σα καταρτήσει, θα σα στηρίξει, θα σα ενδυναμώσει, θα σα θεμελιώσει. 11. Ισ αυτόν τον Θεό ανήκει η δόξα και το κράτο ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. 12. Δια του Σιλουανού, του εμπίστου αδελφού, σας έγραψα καθώς νομίζω δύο λίγον, και σας προτρέπω και σας παρέχω την μαρτυρία ότι αυτά που σας έγραψα είναι η αληθής θρησκεία και χάρις που μας απεκάλυψε ο Θεός, εις την οποία δια της και υπακοή σα τέκεστε. 13. Σας στέλνει χαιρετισμούς η Εκκλησία της Ρώμη της παρουσιαζομένης για τη διαφθορά των κατοίκων τη προς την Βαβυλώνα. Η Εκκλησία τη όμω είναι μαζί με εσάς εκλεκτή του Θεού και μετά αυτής σας ασπάζεται και ο Μάρκος ο πνευματικός Υιός μου. 14. Χαιρετήσατε ο ενα τον άλλον με φίλημα αγνη και αγια αγάπης. Ήθε να είναι η ειρήνη σ' σας που δια της με τον Ιησού Χριστόν αποτελείται ένα σώμα. Αμήν. Τέλος της πρώτης επιστολής Πέτρου, σελίδα 940.